Είκα σε μια τάξη μια μέρα Δεν έχει σημασία σε ποιο σχολείο Καμιά φορά πηγαίνω και σε κάποια σχολεία με, Μας καλούν να πούμε δυο λόγια στα παιδιά Ή σε κάποια αίθουσα ή σε κάποια οπουδήποτε Απλώς τώρα δεν θέλω να δώσω το στίγμα Που ακριβώς έγινε αυτό που θα πω Αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει γίνει Και στο σπίτι σου αυτή η συζήτηση με τα παιδιά σου Ή και με μεγαλύτερους ανθρώπους απλώς τα παιδιά έχουν ειλικρίνεια και τα λένε αυτά που νιώθουν και δικά τους δόσεις και λίγη άνεση και δεν τα τρομάξεις και δεν κρατήσεις μια απόσταση όχι σεβασμού αυτή να την κρατήσεις αλλά απόσταση ε, ανηλικρίνειας δηλαδή δεν με νοιάζεις, την νιώθεις, κράτα το μέσα σου αυτό το αποφεύγω ο σεβασμός μου αρέσει να με σέβονται να σέβομαι αλλά μου πολύ η ειλικρίνεια Να μπορεί ο άλλος δηλαδή, να σου μιλάει αληθινά Και να σου λέει τι νιώθει Όταν είναι μπροστά σου Να σου λέει τι νιώθει όταν φεύγεις Να σου λέει τι νιώθει από τη συμπεριφορά σου Πώς έγινε λοιπόν όλο αυτό το σκηνικό ε... Είμαστε και πάλι μαζί Στα θέα τα περάσματα Σας χαιρετώ Εύχομαι να είσαι καλά ε... Ευχαριστώ πολύ Βασίλη Που θα ακούσεις και τα σημερινά που θα πω και τα στολίζει με τη μουσική σου και φτιάχνεις και τον ήχο. Ευχαριστώ πολύ και εσένα που αφιερώνεις χρόνο από την προσωπική σου ζωή και κάνουμε την παρέα αυτή μαζί είτε είναι μέρα είτε είναι νύχτα είτε είναι στην Ελλάδα είτε είναι στο εξωτερικό όπου και αν βρίσκεσαι όπου και αν ταξιδεύεις σε όποια μοναξιά και αν σε όποια παρέα και αν είσαι ε, είτε τρω είτε είσαι στο κρεβάτι σου είτε είσαι στο νοσοκομείο ή στο γεροκομείο είτε στη φυλακή όπου κι αν είσαι θέλω σήμερα να σου πω μερικές τέτοιες εμπειρίες από τα παιδιά όταν λίγο τους έδωσα το δικαίωμα και την άνεση και την ελευθερία να μου πούν αλήθειες τα παιδιά λένε αλήθειες. Τα παιδιά δεν λένε εύκολα ψέματα, εκτός και αν τους έχουμε τρομάξει κάποτε που είπαν μια αλήθεια και από τότε αρχίζουν και ψάχνουν να κρύψουν την αλήθεια και λένε ψέματα. Αλλά αν τα αφήσεις τα παιδιά ελεύθερα, πάντα αλήθεια θα λένε. Γι' αυτό πολλές φορές μας εκθέτουν, γι' αυτό πολλές φορέ μας ρεζιλεύουν, γι' αυτό πολλές φορές ξεσκεπάζουν πράγματα που εμείς δεν θέλουμε να ξέρουν οι πάντες, αλλά καμία φορά δεν θέλουμε να ξέρουμε ούτε και εμείς οι ίδιοι και τον εαυτό μας και τα παιδιά μας λένε πολλά. Το πρωί λοιπόν που πήγα εκεί να μιλήσω σε αυτό το σχολείο, να γνωρίσω τα παιδιά, έβλεπα κάποιους το προάβλιο που δεν πρόσεχαν στην προσευχή και μιλούσαν. Μεταξύ τους λες και δεν τρέχει τίποτα. Μιλούσαν κανονικότατα. Όταν λοιπόν πήγα μέσα και τους μίλησα, είπα Παι, παιδιά γιατί στην προσευχή το πρωιμερική ας πούμε... Εντάξει, δεν θε να προσευχηθεί, υπάρχει ένα πολύ ωραίο τρόπο να μην προσεύχεσαι, να κάθεσαι όπω κάθονται όλοι στο προάυλλο και να μην λε τίποτα από μέσα σου. Ή να σκέφτεσαι τι ομάδε που αγαπά, ή να σκέφτεσαι το διαγώνισμα που θα γράψει. Δεν είναι ανάγκη άμα δεν θέλει να προσεύχεσαι, αλλά ε, τουλάχιστον να μην μιλά έτσι τόση φασαρία, τόσοι, τόσο θόρυβο να σε κοιτάνε όλοι κλπ. Και, και παίρνει θάρρο λοιπόν ένα και μου να σου πω λέει, αλήθεια. Λέω, ε, πολύ θα μου άρεσε να μου πει αλήθεια, ναι. Ηταν ο ίδιο που μου λέγε στην προσοχή. Εγώ μου λέει ήμουν αυτό. Ναι, λέω για πε μου, γιατί δεν θέλω, μου λέει να κάνω προσοχή. Είμαι υποχρεωμένο να μιλάω στο Θεό. Είμαι υποχρεωμένος μου να πιστεύω. Είμαι υποχρεωμένος να έχω εδώ πέρα δίπλα μου όλο χριστιανού. Θα ήθελα, λέει, να έχω και άλλε θρησκείες να έχω και μουσουλμάνους και παιδιά άλλων δογμάτων. Και γιατί να είμαι καταπιεσμένο, και γιατί. Και λέω μέσα μου, Πώ ε, πω, πω λέω, αυτό τώρα είναι πολύ καλή ευκαιρία να ανοίξουμε τι καρδιέ μα. Αυτό τώρα είναι ένας βήχας, είναι ένα συνάχη, είναι ένα σύμπτωμα Δεν είναι ο ιός, ο ιός της γρίπης είναι βαθύτερα Αν πιάσω αυτό που μου λέει μόνο και αρχίζω και σχολιάζω μόνο αυτό που μου λέει Δεν θα βρω την αιτία του προβλήματος, το βαθύτερο που μου κρύβει αυτό το παιδί Και όχι μόνο αυτό και άλλα πολλά παιδιά ε, Λέω να σου πω κάτι, με βοηθάς πάρα πολύ με αυτό που λέει. Τι βοηθάω λέει, αφού... Ε, όχι λοιπόν μου πηγαίνεις κόντρα και εσύ είμαι και παπάς συμφωνώ πολύ μαζί σου συμφωνώ πολύ μαζί σου ότι η καταπίεση δεν είναι ωραία αλλά αισθάνομαι ότι ο τρόπος που μιλάς μου δείχνει ότι στη ζωή σου έχει δεχτεί μια πίεση είτε από ανθρώπους ε, του περιβάλλοντός σου στο, στην οικογένειά σου είτε από φίλους και συγγενείς είτε από άτομα που νομίζεις ότι είναι ε, πολίτης εκκλησίας και σου έδωσαν μια εικόνα που κάπως δεν σε βοήθησε να αγαπήσεις το Θεό ε, Και άρχισαν τα παιδιά όλα και τα υπόλοιπα στην τάξη να λένε Ναι ναι ε, τι νομίζετε λέει δεν είμαστε καταπιεσμένοι στη ζωή μας Λέω παιδιά καταπιεσμένοι κοντά στο Χριστό δεν μπορώ να το συνδυάσω Αυτές οι δύο λέξεις καταπίεση και Χριστός δεν ταιριάζουν αυτές οι δύο λέξεις Λοιπόν θέλετε λέω να κάνουμε μια συμφωνία Να μην μιλήσω εγώ Παρόλο που ήρθα σήμερα να σας μιλήσω Δεν θέλω να μιλήσω Θέλω να μου δώσετε την υπόσχεση Ότι θα είστε ήσυχοι Και θα μιλάτε μόνο εσείς Αλλά όχι όλοι μαζί ε, Θα μιλάει ένας Θα σταματάει Θα μιλάει ένας άλλος Θα λέει ό,τι θέλει ελεύθερα ε, Και εγώ θα ακούω Αρκεί να μου λέτε αλήθειες Αρκεί να μου λέτε πράγματα από την καρδιά σας Αυτά που πραγματικά νιώθετε και συμβαίνουν μέσα σας ε, και θα μας αφήσει τελή, να μιλήσουμε έτσι ελεύθερα Και δεν θα μας ε, κόβετε Και δεν θα μας μαλώνετε Όχι, όχι, εγώ λέω, θέλω να, να, να καταλάβω τι νιώθετε Δεν σημαίνει ότι θα συμφωνήσουμε όλα Ή εσείς θα συμφωνήσετε με μένα, Σε όσα πω Αλλά θέλω να ξέρω Την καρδιά σας, τι σκέφτετε Λοιπόν Ακούστε ποιο θα ξεκινήσει Και θέλαν όλοι να μπουν Λέω λοιπόν ε, έλα εσύ που έβλεπε έναν που είχε πολύ φόρα να μιλήσει Λέω λοιπόν λέγε Τι να πω μου λοιπόν με... Δεν είναι ζωή αυτή α πούμε είναι πολύ καταπιαστική η μεγαλύτερη απέναντί μας Ακόμα και στα θέματα λέ, της εκκλησίας και στα θέματα του Θεού ε, Έχουμε πολύ τραυματικές εμπειρίες Και πετάγεται ένα που δεν ήξερα που την ξέρει αυτή τη λέξη Και ήταν μάλιστα πρώτη ηλικίου Και που λέει ψυχαναγκασμός σκέτο. Του λέω αυτό είναι πολύ ψυχολογική ε, ορολογία. Πού τη βρήκε, Τι που τη βρήκα, λέει, αφού το ζούμε, Ψυχαναγκασμός Ψυχαναγκασμός θα πει να σε αναγκάζουν, να αναγκάζουν την ψυχή σου με το ζόρι να κάνει διάφορα πράγματα. Και μάλιστα ακόμα και καλά πράγματα, φαινομενικά σου πούμε καλά, αλλά με έναν τρόπο πολύ πιεστικό, που αντί να τα αγαπήσει. Κάτσε το, εμεί τα λέω όμω εγώ, να σου πω τι λέγαν τα παιδιά δηλαδή. Αυτό το πράγμα που τα παιδιά. Με κάνανε, λέει, από τα παιδιά μου χρόνια άνθρωποι του περιβάλλοντο μου μου έλεγε συγκεκριμένα πρόσωπα, είτε από το σπίτι, είτε από το σχολείο, είτε από τη, τη γειτονιά, είτε κάποιο μεγαλύτερο με διάφορου τίτλου: καθηγητή, θεολόγος, κατηχητή. Μπορεί και εγώ, έτσι, δεν βγάζω τον εαυτό μου. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, εμένα δεν με ξέρανε στο παρελθόν. Δεν του είχα κάνει τέτοια ζημιά, πούμε, αλλά μου λέγανε παρόμοια πρόσωπα που και εγώ θα μπορούσα να είμαι ανάμεσά του. Και εγώ φταίω. Όλοι δεν ψάχνουμε ενόχου. Ψάχνουμε να σκεφτεί ο καθένα ε, μέσα του. Δεν θέλουμε να πυροβολήσουμε κανέναν. Λοιπόν, για πε του λέω: Για πες α, τι να πω, τι να πω, Μα δεν ήταν ζωή αυτή, λέει. Με το ζόρι να πηγαίνω εκκλησία, με το ζόρι να νηστεύω, με το ζόρι να προσεύχομαι. Και σηκώνει ένα στο χέρι να πω και κάτι άλλο. Λέω: Για πες εσύ, θα μιλήσει λίγο γενικά. Έτσι". Ναι, ναι, ναι, γιατί τον είδα έτσι αναμαλιασμένο. Ακούστε μου, λέει: Με κάνανε να συγχαθώ και να βαρεθώ και να αντιπαθήσω και να χάσω την πίστη μου και να μην θέλω το Θεό και συμπληρώνει κάτι φοβερό και μου λέει που ο Χριστός μου λέει είναι το ωραιότερο πρόσωπο είναι ο καλύτερος που δεν φταίει τίποτα μου λέει αυτός αλλά έτσι που με μεγαλώσανε με αυτά που μου λέγανε με τον τρόπο που με διδάσκανε με κάνα λέει και τα αντιπάθησα όλα του λέω πόσο με μάλλον δεν το είπα στο τέλος τα είπα αυτά εγώ πόσο με εντυπωσίασε αυτή η φράση Ότι ο είναι ο καλύτερος. Είπε τα πιο ωραία πράγματα. Είναι ο πιο καλός. Δεν φταίει ο Χριστός. Δεν φταίει ο Χριστός. Αλλά όταν εμείς οι οποίοι έχουμε την επιγραφή του Χριστού στη ζωή μας δηλαδή μην μου πεις τώρα ότι αν εγώ πω κάτι δεν θα σκεφτείς ότι αυτό που λέω εγώ το λέει και η Εκκλησία και αν είναι λάθος ε, θα σου φτιάξω μια λάθος εικόνα για την Εκκλησία αυτό δεν γίνεται πάντα. Μας λένε κάτι μεγαλύτερο. Μας λένε κάτι οι γονείς, μας λένε κάτι οι ιερείς, οι θεολόγοι μας που τους θεωρούμαστε ότι είναι ένα πρότυπο στη ζωή μας και ότι αυτοί μας διδάσκουν τη σωστή ε, άποψη του Θεού και ότι είναι το στόμα του Θεού και ότι είναι η γνώμη της Εκκλησίας η έγκυροι, η σίγουρη, η ασφαλής, που δεν σηκώνει αντίρρηση και αν αυτό είναι λάθος, χαλάει όλο ο λογισμό του παιδιού Του λέω να σου πω κάτι ο Χριστός Θυμάσαι πόσο ελεύθερος ήταν και νομίζω συμφωνεί πολύ μαζί σου ο Χριστός πόσο ελεύθερος ήταν με τους μαθητές του Δεν ξέρω το δηλαδή, λέω αν το έχεις ακούσει ποτέ αυτό που λέει ότι μια φορά όταν έφυγαν από κοντά του μαθητές και κάποιοι άνθρωποι που τον ακούγαν τον Κύριο γύρισε ο Χριστός μας και είπε στους δικούς του μαθητές μήπως θέλετε κι εσείς να φύγετε από κοντά μου μήπως θέλετε να πάτε και γυρίζει ο Απόστολος Πέτρο και του λέει πού να πάμε Κύριε εσύ είσαι ο καλύτερος Όπως το είπε ε, το παιδί στο σχολείο Με την έννοια δεν το πέτσι, Το παραφράζω Είπε κύριε προς τι να απελευσόμεθα Ρήματα ζωής αιωνίου έχεις Κύριε πού να πάμε Μιλάς και τα λόγια σου Στάζουν αιώνια ζωή Μιλάς υπέροχα Μας αγγίζει την ψυχή Μας γαλινεύεις Μας ηρεμείς Μας δίνεις λύσεις Μας δείχνεις δρόμους Είσαι εσύ ο δρόμος της ευτυχίας Και θα σας αφήσουμε αλλά το θέμα είναι ότι ο Χριστός τους κράταγε κοντά του δεμένου στην αγάπη του χωρίς καμία πίεση του έλεγε φύγετε και αυτοί κολλάγανε πάνω του αν θέλετε είστε ελεύθεροι και αυτοί του λέγανε είμαστε ελεύθεροι να σαγαλιάζουμε και να μην σ' αφήνουμε εσένα θέλουμε ποιος μπορεί σήμερα να πει ως με ένα παιδί αν θες παιδί μου φύγε και να πει το παιδί πού να πάω μακριά από σένα μα εσύ γεμίζεις τη ζωή μου νόημα αν δε παιδί μου, μη γυρνά σήμερα νωρίς το βράδυ στο σπίτι και να πει το παιδί: Μα τι λε τώρα, Θα αφήσω εγώ αυτή τη ζεστή φωλιά, αυτού του καλού γονεί, αυτή την ωραία ατμόσφαιρα. Είναι πολύ βασικό αυτό, αυτή η καταπίεση που κάνει το παιδί να αντιπαθεί μαζί με μας πακέτο, όπως λένε τα παιδιά. Δηλαδή πάνε πακέτο αυτά, είναι μαζί, είναι σετ, είναι ενωμένα. Αν εγώ στραβώσω την εικόνα που δίνω στο, του Θεού, την εικόνα στο παιδί και στον οποιοδήποτε άνθρωπο. Τώρα σου μιλάω με αφορμή τα παιδιά, αλλά μπορεί να το ζήσει αυτό και στο γραφείο σου και στη δουλειά σου και στη, στη γειτονιά σου και στην πολυκατοικία σου. Και μου είπαν τη φράση, γιατί ρώτησε ένα: ρε παιδιά, πού φίλετε αυτό. Και πετάγεται ένα και λέει: Μα είναι κολλημένοι, λέει, οι άνθρωποι. Έλα, λέω, ηρέμησε. Δεν θα. Ε, όχι, λέει, συγγνώμη, είπατε να μιλήσουμε άνετα. Δεν είπα και καμιά βρισιά μου, λέει. Τι εννοεί το λέω με αυτή τη λέξη. Εννοώ αυτό που λέει η λέξη μου, λέει. δεν το έχετε ακούσει. Πού ζείτε. Είναι, λέει, κολλημένοι. Δηλαδή έχουν κολλήσει τα μυλά του κάπου. Και δεν αλλάζουν γνώμη. Μα είναι λέει η συμπεριφορά αυτή, να θυμόμαστε αναμνήσει. Λέει ότι στο δημοτικό, μια φορά ένα δάσκαλο μα έβγαλε από μια εκκλησία, λέει που είχαμε πάει να εκκλησιαστούμε, γιατί μιλάγαμε λίγο, μα βγάζει από την εκκλησία, μα δίνει δύο χαστούκια και μα ξαναβάζει μέσα στην εκκλησία. Γιατί λέει μέσα στην εκκλησία, παγορευόταν να δώσει χαστούκια, αλλά έξω επιτρεπόταν. Και μετά πήρε τη στάση τη προσευχής και συνέχισε να προσεύχεται. Και εμεί είχαμε μουδιάσει το μάγουλό μα από τα χαστούκια. και συνδέσανε τα παιδιά αυτά μέσα τους και συνδυάσανε Θεία Λειτουργία, Εκκλησία Προσευχή χαστούκι Τιμωρία και εκδίκηση για κάτι που θα μου πεις καλά εσύ δεν λες ότι θέλεις ησυχία στην Εκκλησία ναι ναι το λέω αυτό αλλά φυσικά δεν έχω φτάσει να πω ότι πρέπει να χαστούκίζουμε κάποιον που μιλάει και μάλιστα ένα παιδί δημοτικού και του λέω καλά αυτό ποτέ έγινε μου λέει είναι τρίτη δημοτικού και τώρα του λέω: Πα πρώτη ηλικίου. Και το θυμάσαι και μου λέει: ξεχνούνται αυτά. Ή θα ξεχάσω, μου λέει το άλλο: Έλα, για πε, λέω: Για πε. Ή θα ξεχάσω, μου λέει το άλλο: Που με πέρνανε στο γραφείο διάφοροι καθηγητέ και μου λέγανε: Εσύ είσαι καλό παιδί. Με αυτόν να μην μιλά. Με αυτήν να μην, ξανα, μην ξανακάνει παραιά. Δεν σε βοηθάνε αυτά τα παιδιά. Να είσαι μακριά από αυτά τα παιδιά. Και πετάχτηκε ένα στην τάξη που ήταν σου μαθητή του και του λέει: Ναι, ρε, αλλά εμεί κάναμε. Λέει, θυμάσαι, να λέγανε: Εμεί όμω κάναμε και γελάγαν όλοι γιατί θυμηθήκαν ότι οι μεγάλοι τους απογόρευαν να είναι φίλοι και θέλησαν να χαλάσουν το λογισμό τους να κάνουν τα παιδιά να βλέπουν καχύποπτα τους άλλους ότι αυτός ο μαθητής είναι το κακό παιδί αυτός ο άλλος αυτή η άλλη μαθήτρια είναι επικίνδυνη φύγει από αυτή και να κάνεις παρέα μόνο με κάποιους εκλεκτούς και εγώ αν είχα παιδί θα ήθελα το παιδί μου να προσέχει με ποιους κάνει παρέα αλλά όχι έτσι όχι με την έννοια ότι αυτό είναι το κακό παιδί που θέλει να το, πρέπει να το αποφεύγει, Γιατί μην το ξεχνάς Τα κακά παιδιά είναι τα καλύτερα Τα κακά παιδιά αγαπάει ο Θεός Τους κακούς ανθρώπους αγαπάει ο Θεός Δεν τους καταπιέζει Και γι' αυτό αυτή είναι η μόνη πιθανότητα να αλλάξει ένας κακός Όταν δεν τον καταπιέσει ο Θεός Ούτε εσύ που υποτίθεται σε το στόμα του Θεού Ότι είσαι ο άνθρωπος που διδάσκεις τα του Θεού όταν μαλώνεις τον άλλον, Όταν τον αποπαίρνεις τον άλλον, Όταν τον κάνεις να αντιδρά Να ακούει τη φωνή σου Σαν καταπίεση στην ψυχή του Πώς να πλησιάσει το Θεό πετυχαίνει ακριβώς το αντίθετο Πετυχαίνει ακριβώς το αντίθετο Να σου πω αν πάει άνθρωπο άνθρωπος Αμαρτωλώσε και πει στον Θεό Θεό μου αμάρτησα Και έκανα την τάδια αμαρτία Τιμώρησε με Πες μου κάτι για μένα θα πει ο Θεός γιατί έκανες αυτή την αμαρτία Γιατί είμαι αμαρτωλός Ναι γιατί είσαι αμαρτωλός Ο Θεός ξέρεις ποιο είναι Είναι αυτός που λέει συνέχεια το γιατί των πράξεών μας Και πάει στο βάθος Για να βρει κάτι πολύ καθαρό Να βρει κάτι πολύ αθώο που μας λείπει Μας λείπουν αθώε ικανοποίησει Οι οποίες μας οδηγούν Σε παράνομες και παραβατικές αργότερα συμπεριφορές, που ανήχαμε μερικά θώα πραγματάκια, δηλαδή λίγη αγάπη, λίγη στοργή, λίγο ενδιαφέρον, λίγη κατανόηση, αίσθηση ασφάλειας, έλλειψη απόρρεψης από τους άλλους, αποδοχή από τους γονείς, από τους φίλους, από το περιβάλλον, από τους μεγαλύτερους, δεν θα κάναμε βαριά λάθη. Και αυτή την έλλειψη, Ψάχνει να σου επισημάνει ο Θεό όταν βλέπει ένα αμάρτημά σου. Δεν μένει σε αυτό. Δεν μένει σε αυτό. Να σου πω ένα παράδειγμα: ε, Α πούμε, ένα παιδί έχει υπερβολικό Ο Λάθο. Ένα παιδί καπνίζει. Γιατί αυτό είναι που θεωρεί ένα γονέα, το παιδί του κάνει το λάθο να καπνίζει. Και το λέμε και αμάρτημα και όλα αυτά. Μου λέει ένα, δεν το θεωρήσει αμάρτημα. Θα τα καταλάβει παρακάτω τι το θεωρώ. Δεν θα σου πω. Τι ωραία. Μερικοί θέλουν πάρα πολύ να του λε ένα πράγμα, αν είναι αμαρτία ή όχι. Θέλουν να τα βάζουν όλα σε ένα κουτάκι. Να λένε αυτό είναι αμαρτία, αυτό είναι καλό, αυτό είναι κακό. Και το κάναν και στο Χριστό αυτό το πράγμα. Ε, και εγώ θέλω λοιπόν να κάνω αυτό που έκανε ο κύριο, πειράζει. Τι, να μην λέω τι είναι αμαρτία και τι δεν είναι αμαρτία. Γιατί ο κύριο του ξάφνιαζε πολλέ φορέ. Όταν του λέγανε: Πε αυτό, τι είναι, πάρε την πέτρα να ρίξει. Και λέω Χριστό, Όχι, δεν ρίχνω. Ρίξτε εσεί που είστε καλοί. Και το πήγε αλλού ο κύριο το θέμα. Το έθεσε σε άλλη βάση. Το έθεσε σε άλλη βάση. Λοιπόν, γιατί καπνίζει, παιδί μου. Γιατί έχω άγχο. Έχει άγχος μάλιστα. Ο άγχ, το άγχο είναι το βήμα, έτσι. Εμεί τώρα θέλουμε να βρούμε που υπάρχει ο ιός τη γκριπισ. Βαθύτερα. Δεν είναι το άγχο. Γιατί έχει άγχο, Γιατί έχω εξετάσει. Μάλιστα. Υπάρχουν όμω και άλλα παιδιά που έχουν εξετάσει και δεν έχουν άγχο. Γιατί εσύ άγχο εσύ, γιατί έχει εσύ άγχο για αυτές τι εξετάσει. Γιατί φοβάμαι ότι δεν θα γράψω καλά. Α, α βρήκαμε και τη δεύτερη λέξη. Καπνίζει. Έχει άγχο γιατί φοβάται. Φοβάται, γι' αυτό έχει άγχο. Τι φοβάσαι, ότι δεν θα γράψω καλά. Δηλαδή, αν δεν γράψει καλά, τι κινδυνεύει να πάθεις Αν δεν γράψω καλά, θα με απορρίψουν και θα με μειώσουν οι γονείς μου, αρχικά και οι καθηγητέ μου. Δηλαδή, τι θα πει αυτό, θα πει ότι δεν, δεν θα μου πουν ότι αξίζω, θα μου πουν ότι δεν αξίζει. Και αυτό μου δημιουργεί ανασφάλεια. Και αυτό μου δημιουργεί αίσθηση ότι κινδυνεύω να χάσω την αγάπη και αυτό μου δημιουργεί φόβο για το μέλλον μου ότι το μέλλον μου μεθαύριο δηλαδή που θα έρθει ο καθηγητής να μπει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και θα έχω κοπεί πιθανόν αν έχω κοπεί δεν θα εισπράξω αγάπη από το περιβάλλον μου αλλά περιθώριο, περιφρόνηση απόρριψη αυτό με μειώνει αυτό με κάνει να νιώθω ότι δεν έχω αξία ότι δεν αξίζω και όλα αυτά τα πράγματα ότι δεν έχω αξία, ότι φοβάμαι το μέλλον, ότι θα μου λείψει η αγάπη των γονέων, ότι μου έχουν πει πολλέ φορέ ότι αν δεν πας καλά στις εξετάσεις για εμά α πούμε είσαι ένα άχρηστο. Και άλλα ζώα του ζωικού βασιλείου, κάμια φορά λένε. Τα παιδιά τα λέγανε αυτά. Τα παιδιά τα λέγανε αυτά. Δεν μας λένε, λέει, απλέ κουβέντε μερικέ φορέ, λέει, οι μεγαλύτεροι. Μα λένε βαριέ κουβέντε. Αυτά όλα, λέει, με κάναν και αμαρτάνω και καπνίζω. Και ο Θεό έρχεται και βρίσκει το βάθος της ψυχής του παιδιού και βλέπει όχι μόνο το παιδιού και το δικό σου βάθος εσύ που είσαι μεγαλύτερη και μεγαλύτερος και ξέρει γιατί κάνεις ό,τι κάνεις και προσπαθεί ο Θεός να κάνει αυτό που δεν κάνεις εσύ, τι να σε δικαιολογήσει και να βρει μια αγάπη που σου λείπει να βρει ένα φιλί που δεν έχεις λάβει μια αγκαλιά που έχει στερηθεί ένα χάδι που έχει καιρό να αισθανθεί. Μια κατανόηση που έχει καιρό να βρει. Όλα αυτά τα πράγματα, λέει, σου λείπουν παιδί μου. Που αν τα είχε αυτά, δεν θα ήθελε ούτε να καπνίσει, ούτε θα είχε άγχος γιατί θα ένιωθε ότι αξίζει ασχέτω των εξετάσεων. Αλλά έχει μάθει από τα παιδικά σου χρόνια ότι όσοι πετυχαίνουν στη ζωή, στα διαγωνίσματα, στις εξετάσει εδώ και εκεί, είναι σπουδαίοι. Οι άλλοι είναι άχρηστοι, ανίκανοι, αχρίαστοι, δεν προσφέρουν τίποτα. Η αξία σου δεν είναι αυτό. Αξίζεις ό,τι και να κάνεις Λέει ο Χριστός Θα σε αγαπώ Όπω και αν ζει. Θα σε αγαπώ και όταν αμαρτάνεις Και λες εσύ, Μα πώ θα με αγαπά όταν αμαρτάνω. Μα θα σε αγαπώ και όταν αμαρτάνεις γιατί αυτή είναι η φύση μου. Αυτή είναι η βασική μου ιδιότητα, η αγάπη. Για να σε βοηθήσω. Για να σε χορτάσω, να σε ξεδιψάσω. Για να μην πεινά μετά και πα να ικανοποιήσει με την αμαρτία. Γιατί αν χορτάσει από τη δική μου αγάπη που δεν έχει νιώσει, δεν θα θελήσει να αμαρτήσει. Γιατί η αμαρτία τι είναι. Είναι μια δίψα και μια πείνα. Για ευτυχία και χαρά Σε λάθος δρόμο Σε λάθος τραπέζι πας να φας Πας να φας κάπου που δεν έχει τροφή αςούμε, Χορταστική και γνήσια Και απολαυστική Και αυτό και μείνει ένα κενό πάλι στο τέλος Και μένει ένα ανικανοποίητο και, και μια ε, πλήξη ένας κορε, Έτσι ένα πράγμα ε, Πικρό Που σε πληγώνει πάρα πολύ στο τέλος Και λες και τι κατάλαβα και τι έμεινε εγώ, ελάχιστοι του ανθρώπου ρώτησα γιατί καπνίζουν, ε, να μου πει, ελάχιστοι μάλλον από, από αυτού που ρώτησα μου είπαν ότι του αρέσει η γεύση. Είναι αυτό που λέει ορέξιο. Άμα άλλο σου πει ότι μου αρέσει η γεύση, τι να του πει. Εμένα μου αρέσει η γεύση, δεν έχω άλλου λόγου. Μου αρέσει πολύ το άρωμα. Πιο, αυτό μου το είπαν πιο άνθρωποι. Οι πιο πολλοί, όταν λίγο σκαλήσει τη ζωή του, βλέπει μοναξιά, προβλήματα, έλλειψη αγάπη, δεν νιώθουν ότι αξίζουν έχουν προδοθεί στη ζωή και όλα αυτά τα πράγματα τους οδηγούν κάπου να θέλουν να κουμπίσουν. και ακουμπάνε εκεί αυτά όμω, όταν εγώ τα καταλάβω και εσύ φυσικά και πάνω απ' όλο ο Θεός που τα καταλαβαίνει ε, προ... τέλεια δεν κατακρίνει κανείς, δεν καταπιέζει δεν κάνει το παιδί αυτό να νιώθει ότι πνίγεται και να λέει ένα παιδάκι πρώτη λεκείου τη λέξη ψυχαναγκασμός μα που την έμαθες παιδί με αυτή τη λέξη και μου απάντησε μα δεν την έμαθα. Την έζησα Δηλαδή τι καταλαβαίνεις Έχουμε να κάνουμε με παιδιά και με ανθρώπους σήμερα Οι οποίοι έχουν ψάξει, έχουν ψάξει μέσα τους τι γίνεται Και δεν είναι τίποτα αυτονόητο Ότι αφού είναι το παιδί μου θα το κάνω εγώ όπως θέλω Πρέπει να το πείθεις το παιδί σου Να το πείσει. Να το εξηγήσεις Να το εμπνεύσεις Εμπνεύσει Τι είπε ο Κύριος Ούτω λαμψάτω το φως ημών των ανθρώπων Όπως είδωση Τα καλά ημών δουν μόνα τους θα δουν φως, βγάζεις φως δείχνεις κάτι ελπιδοφόρο κάτι αξιο, αξιοθαύμαστο αξιομίμητο θα το δει το παιδί σου εμείς δεν βγάζουμε φως, εμείς βγάζουμε ε, λόγια, πίεση, ενόχληση ψυχαναγκασμό αυτά που λέω, ο Χριστός δεν τα λέει ποιος τα λέει δηλαδή εγώ δεν έχω δεν έχω δει ποτέ άνθρωπο με καταπίεση να αλλάζει η ζωή του ίσα, ίσα έχω δει το αντίθετο η χαλάρωση, όχι των ηθών, η, το ξεσφίξιμο αυτή τη γραβάτα, α πούμε που λε, ηρέμησε, ανάπνευσε λίγο, ηρέμησε. ησύχασε, Νιώσε άνετα. Κινείσου ελεύθερα. Διάλεξε τι θέλει στη ζωή σου. Δε τα πράγματα καλά. Μην πιέζεσαι σε αυτό που κάνει, όσο άγιο κι αν είναι. Δηλαδή, εγώ μπορεί χτες να έκανα μια νηστεία όλη την ημέρα να μην έφαγα ούτε φαγητό, να μην είναι ούτε νερό, αλλά αυτό είναι δικό μου θέμα. Δεν είναι θέμα να το επιβάλλω σε κάποιον. Όταν δω κάποιον που δεν θέλει να ανιστέψει, ε, πώς να το πω, πρέπει να καταλάβω ότι είχε ελευθερία και δική του προσωπικότητα και να το σεβαστώ αυτό πάρα πολύ. Είμαι πολύ ένα, με είσαι ιερέα και μιλά έτσι χαλαρά, μα, μα ακριβώ επειδή φοράω ένα ράσο το οποίο μιλάει, αυτό που είπε στη γερότητα τη Αγαβριλία, ο πνευματικό τη, ότι όταν πα στι Ινδίε, τη είχε πει, δεν χρειάζεται να κάνει κηρύγματα εξ αρχή. Το ράσο σου είναι ένα κήρυγμα. Δεν καταλαβαίνουν οι άλλοι ότι αυτή η γυναίκα εκεί πέρα που πήγε στι Ινδίε για να φοράει ένα μαύρο ράσο και να έχει στερηθεί τα, τα του κόσμου κλπ. Θέλει να κάνει αγώνα, θέλει να κάνει άσκηση, θέλει να κάνει εγκράτεια, θέλει να κάνει νηστεία. Ωραία, κάντα για τον εαυτό σου. Δεν σε στέλνει και ο Θεός για να γίνεις αφορμή καταπίεσης για τους άλλους Ελευθερία Σεβασμός Έμπνευση Προσευχή Ακτινοβολία φωτός Το φως αυτό όταν, όταν αγγίξει τον άλλον Θα τον ζεστάνει Και όταν τον ζεστάνει θα βγάλει αυτός το πάνοφόρι που φορά του εγωισμό του, της αντίδρασης του, της άμυνας του Θα ξεντηθεί και θα εκτεθεί μπροστά στο δικό σου φω και θα πει Ζέστα, Ναι με και εμένα. Γιατί νιώθω ότι από σένα εκπέμπεται ζεστασιά, καλοσύνη, γλυκύτητα, ωραίος τρόπος Αυτό είναι το μυστικό. Αυτό είναι το μυστικό. Και μετά πήγαν λε στη Γερμανίδα Γαβριλία και της είπαν ε, άνθρωποι ντόπιοι εκεί στη Μηδία τη: Λένε δύο χρόνια λέ, δεν μιλούσε. Παρά μόνο βοηθούσε του λεπρούς, καθάριζε τι πληγές του. Τάιζε του φτωχού, βοηθούσε τι ανάγκε τη καθημερινές πρακτικό χριστιανισμό, χωρί συμφέρον, δηλαδή δώσ' μου κάτι να σου δώσω κάτι, έτσι, από αγάπη καθαρή για τον Χριστό που αγαπούσε ίδια και τον οποίο η καρδιά τη ήξερε αν ποθούσε να τον μάθουν όλοι. Εννοείται ότι και εγώ θέλω όλοι να εκκλησιαστούν, θέλω όλοι να προσεφηθούν, θέλω όλοι να νηστέψουν, θέλω όλοι να κοινωνήσουν, αλλά αυτό δεν μπορώ να το επιβάλλω. Πάνω απ' όλα όμω την ελευθερία του άλλου, όταν το κάνει οτιδήποτε με ελευθερία. Και θέλω ο άλλο να δει στα μάτια μου ότι σέβομαι την ελευθερία του. Έχω τόσο στο κεφάλι μου και σκέφτομαι, περνάνε τώρα που μιλάω έτσι διάφορα πρόσωπα, σκηνέ, εικόνε, περιστατικά. Που λέω, Θεέ μου, σε τι σειρά να τα βάλω όλα αυτά, σου, Τι να προτοπεί. Και τι να πρωτοαφήσει που θεωρώ ότι όλα είναι πολύ δυνατά πράγματα, γιατί είναι βγαλεμένα από τη δική σου τη ζωή. Που εμένα ο Θεό μου δίνει τη μεγάλη τιμή να τα διαχειρίζω με αυτά τα δικά σου, δηλαδή να τα, να τα βάζω σε μια σειρά στα λόγια μου, αλλά είναι δικά σου, δεν είναι τίποτα δικό μου. Και πάνε και λένε στη γερότησα Γαβριλία μετά από δύο χρόνια που δεν τους μιλούσε αλλά τους έδειχνε το Θεό. Τους έδειχνε το Θεό. Τον δείχνει το Θεό. Και τις λένε οι Ινδοί. Ποιο Θεό πιστεύεις. Και τους απαντάει το όνομα του Θεού μου είναι Ιησούς. Α, θέλουμε και εμείς. Θέλουμε τον Ιησούν η δίν. Θέλουμε να δούμε και εμείς αυτόν τον Ιησούν. Μα γιατί λέει, Μα δεν σα μίλησα γι' αυτό Μα ακριβώ γι' αυτό. Γιατί πιστεύουμε λέει ότι ο Θεό που έστειλε εσένα αυτό πρέπει να είναι ο αληθινός Θεός Γιατί δεν γίνεται, αυτό το πράγμα που σε έχει φτιάξει, αυτό που σε έχει φτιάξει έτσι πρέπει να είναι ο αληθινό Θεό. Δηλαδή, πώ με έχει φτιάξει, Σε έχει φτιάξει ελεύθερη. Σε έχει φτιάξει με ανοιχτό μυαλό. Θυμάστε τη λέξη των παιδιών που μου πάνε στο σχολείο: Ότι πολλοί είναι κολλημένοι. Δεν ήταν κολλημένο το μυαλό τη, ήταν ανοιχτό. Είχε σεβασμό στον άλλον Είχε διακριτικότητα Είχε υπομονή Δεν μέτραγε με αριθμό στην επιτυχία της Ότι σήμερα κάναμε τόσους Και τους πιέσαμε με το ζόρι και ευαυτιστήκαν τόσοι Και έγιναν το... όποτε θέλουν Αν θέλουν Έπαινα μέσα στήλε ο Θεός Και αφήνομαι στα χέρια του Θεού Γι' αυτό έλεγε ότι της αρέσει το «για το θα πει «για σε ημί» Για σένα Θεέ μου υπάρχω Για σενα υπαρχω είμαι το Γιασίμίλη αυτό μα λέει συνέχεια. Αυτό ε, υπήρχε για το Θεό. Εσύ να υπάρχει για το Θεό και άσε το Θεό να σε χρησιμοποιήσει όποτε θέλει. Και γίνανε άνθρωποι χριστιανοί και αγάπησαν τον Χριστό και την Εκκλησία. Δεν ξέρω τι άλλο έκαναν και πού έφτασαν. Εγώ δεν έχω κάνει τέτοια επιρροή στη ζωή μου όσο έκανε αυτό το πρόσωπο. Το οποίο δεν πίεσε. Εγώ κρατάω αυτό. Δεν κρατώ πιθανά άλλα λάθη που καθένα μα μπορεί να κάνει στη ζωή του, και λάθο αντιλήψει και να παρανοήσουμε μερικά πράγματα γιατί εσύ είσαι ε, απόλυτα στην Εκκλησία. Δεν έχει κάνει λάθη πόσα από αυτά που λες κατά βάθος οι πατέρες δεν τα έχουν πει ακριβώς έτσι ή δεν εννοούσαν αυτό που λες εσύ αλλά τώρα εδώ εξετάζω την ελευθερία, το σεβασμό αυτής της προσωπικότητας μου λέει ένα παιδί το βράδυ του Σαββάτου το πρωί θα πάω εκκλησία πατέρ, θέλω να πάω μπράβο, του λέω, χαίρομαι αν δεν πήγαινα λέει θα χαιρώσουν κοίταξε, θα χαιρόμουν που με θεωρεί ε, φίλος σου αυτό, και θα μου... Και που με εμπιστεύεσαι. Αυτό θα χαιρόμουν να του λέω. Εντάξει, δεν θα χαιρόμουν που δεν θα πα η εκκλησία, αλλά δεν θα σε πίεζα κιόλα. Γιατί δεν είναι ωραίο να βγαίνω να λέω: Εγώ, Ειρήνη, πα και από κάτω συνέχεια ταραχή. Άμα θέλει να έρθει. Και φυσικά έμενε σε άλλη περιοχή. Δεν ήταν για τη δική μου εκκλησία. Και ήμουν τότε λαϊκό, παλιά. Του λέω να πα. Το πρωί λοιπόν τη άλλη μέρα με παίρνει τηλέφωνο ο πατέρα του, 11.30 το πρωί, αφήστε τα μου λέει: Πάλι δεν πήγε εκκλησία. Ο ανεπρόκοπο και του έχω πει να πηγαίνει, και γινόμαστε και στον κόσμο. Και τι έκανε σήμερα, λέει, ξέρετε, σηκώθηκε πρωί-πρωί και πήγε, λέει, στα μπιλιάρδα. Λέει, εδώ στη γειτονιά που ανοίγουν πρωί, λέει, στι καφετέρια και πήγε να παίξει πιλιάρδου. Πρωί-πρωί. Λέω, σοβαρά, δεν πήγε η εκκλησία. Τι, πη, τι εκκλησία μου, λέει, τι εκκλησία. Σα λέω, στα μπιλιάρδα πήγε. Ε, καλά, λέω. Τι να πω, εντάξει, τέλο πάντων, αλλάξαμε το θέμα, κλείνω το τηλέφωνο. Μετά από λίγη ώρα παίρνω το τηλέφωνο. Το παιδί, του λέω να σου πω κάτι. Γιατί μου είπε ψέματα? <συνά> δεν είπαμε να λέμε αλήθειε. <συνά> ποια, δεν σου είπα, λέει ψέματα. Ε, Πώ δεν μου είπε, του λέω. Δεν μου είπε τα πας σε εκκλησία. Λε, το είπα. Ε, ωραία, και γιατί πήγε στα μπιλιάρδα. Ωχ, ποια μπιλιάρδα, ρεπάτερ μου λέει. Ποια μπιλιάρδα. Ε, ε, ε, έμαθα το πρωί σήμερα δεν πήγε σε εκκλησία και πήγε στα μπιλιάρδα. Α, κατάλαβα, Πρόλαβε και στόπε. Άκου τι έγινε, μου λέει. Πήγα η εκκλησία. Απλώς δεν τους το είπα. Τους είπα το πρώτο φεύγω και αρχίσαν και μου λέγανε μπράβο θα πας η εκκλησία θα γίνει το καλό παιδί. Έτσι θέλουμε να είσαι καλό παιδί. Και αρχίσαν πάλι να με καταπιέζουν και ένιωθα να... ότι το θέλουν να πάω πιο πολύ για αυτούς παρά για μένα. Πιο πολύ χαίρονταν αυτοί που πήγαιναν εκκλησία παρά νιώθαν ότι εγώ θα ωφεληθώ και θα γαλινέψω και θα πλησιάσω το Θεό. Και τι έκανε του, δεν κατάλαβα. Πήγες, τελικά τι έκανε. Του είπα, λέω ότι πάω στα μπιλιάρδα και πήγα σε μια διπλανή ενωρία και πήγα σε άλλη εκκλησία. Για να μην με δούνε. Και πήγα εκκλησία. Και μάλιστα πήγα, λέει, νωρίτερα αυτή τη φορά. Και του λέει σε φοβερό, του λέω, δηλαδή πήγε. Ε, τι σου λέω τόση ώρα, λέει. Πήγα, αλλά δεν το είπα. Γιατί δεν θέλω, μου λέει. δεν θέλω Λί να με πρίζουνε. Σε πρίζουνε, τι θα πει πρίζο, πρίζο θα πει κάτι, πρίζεται δηλαδή αρρώστια έτσι, σε αρρωσταίνει αυτή η κατάσταση. Ναι, ακριβώ μου λέει αυτό που λε. Δεν θέλω να με αρρωσταίνουνε και το Θεό. Εγώ θέλω να αγαπάω το Θεό με το δικό μου τρόπο και να έχω μια προσωπική σχέση με το Θεό. Μα του αυτό που λες είναι πολύ θεολογικό και πολύ σωστό. Ε, αυτό κατάλαβε μου λέει. Δεν θέλω λέει, να, με, να με κάνουν οι άλλοι ό,τι θέλουν ακόμα και στα πράγματα αυτά. Να με σέρνουνε, πήγαινε εδώ, πήγαινε εκεί. Ένα άλλο παιδί μου έλεγε ότι επειδή οι γονείς του λέει, ήταν πολύ καλοί γονείς Και είχαν μια πολύ καλή φήμη σε ένα σχολείο Ότι είναι ας πούμε, το παιδί μιας πολύ καλής οικογενείας Το έλεγε αυτό μέσα στην τάξη τώρα Στα, στα άλλα παιδιά που σα είχα πει Ακούστε λέει εγώ ότι έπαθα τη φήμη αυτή και επειδή αυτή η φήμη ε, ήταν στους ώμους μου Και με, ήμουν φορτωμένος με αυτή την, το κύρος των γονέων μου Που είμαστε μια πολύ σπουδαία οικογένεια Έπρεπε να είμαι λέει, σε όλα τέλειο. Δεν είχα δικαίωμα λέγω να κάνω κάποιο λάθος γιατί μου λέγανε πάντα οι μεγαλύτεροι ε, από σένα δεν το περίμενα αυτό να είσαι ο γιος του κυρίου Τάδε και της κυρίας Τάδε και να φέρει έτσι και εγώ λέει δεν το καταλάβαινε αυτό. Εγώ δηλαδή δεν είχα δικαίωμα σαν τα άλλα παιδιά να κάνω ένα λάθος στην ορθογραφία, να κάνω μια ταξία όπως όλα τα παιδιά που δεν προσέχανε, που είπαν κάτι, που πειράξανε, που, είπανε, που νευριάσανε, που τσακωθήκανε. Ένα παιδί δεν ήμουν αικοφυσιολογικό. Όχι, λέει, επειδή είχα αυτό το βάρος της οικογένειακή ε, έγκλης, έπρεπε, της φήμης αυτής, έπρεπε να είμαι αλάνθαστος. Και μια φορά, λέει, που είχα φέρει ένα περιοδικό με κάτι κό όχι λέει κάτι κακό έτσι ανήθικο Ένα περιοδικό λέει με εικονογραφημένα Το πήρανε λέει στο σχολείο Και μου το σκίσανε Και μια άλλη φορά που το ξανάφερα λέει εγώ, Το δείχνανε σε όλη την τάξη Και λέγανε κοιτάξτε τι διαβάζει Ο τάρδη μαθητής Αυτά είναι πράγματα φρικτά Αυτά κοιτάει ο Θεός Αυτά τα σήματα που τώρα λέω Και είναι, ας πούμε, χαζομάρες είναι. Τι εννοώ, ε, Μικρό πραγματάκι είναι τώρα Αυτό μου λέει κάθεσαι ασχολείς Να κάνεις τώρα μια εκπομπή για να λες Τι σκίσανε ένα παιδάκι το περιοδικό Και τώρα ένα παιδάκι που το πιάσανε να καπνίζει Και το φορτώσανε χαστούκια Και αυτά είναι ασήματα Εδώ ο κόσμος καίγεται Μα ναι, μα γι' αυτό καίγεται Αυτές οι βασικές πρωτογενείς παιδικές ανάγκες που δεν ικανοποιήθηκαν σωστά και διαστρεβλώθηκαν και, και δόθηκε μια λάθος αγωγή σε αυτά τα παιδικά χρόνια αυτό μετά συσσωρεύεται, συσσωρεύεται γίνεται ποτάμι, γίνεται χύμαρος γίνεται οργή, γίνεται θυμός και εκεί που δεν μπορεί να τα βάλει το παιδί με τη μάνα του γιατί η μάνα του μπροστά του φαντάζει γίγαντας αυθεντία, μεγάλη, αλάνθαστη τα βάζει αντί με τη μάνα του με την κοινωνία που η κοινωνία Υποσυνείδητα είναι η μάνα του Το κράτος είναι ο πατέρας του Οι δρόμοι και τα επεισόδια Και οι φασαρίες Και, τα... και η λωστή και τα ρόπαλα Είναι η εκδίκηση σε αυτούς που θα ήθελε να εκδικηθεί Και δεν μπόρεσε Γιατί πιέστηκε Και πιέστηκε για ωραία πράγματα Αυτό είναι το τραγικό και το τραγικό είναι ότι όταν πιέζεται ένα παιδί Δεν του λες ότι ξέρεις κάτι Εγώ ο μπαμπάς σου, η μαμά σου, ο δασκαλός, ο καθηγητής σου Εγώ θα πω για τον εαυτό μου, ο πνευματικό σου Έχω δικό μου κόλλημα και οι δικές μου ιδέες είναι αυτές Αλλά τι λέμε Αυτά που σου λέω είναι του Θεού Αυτά που σου λέω τα λέει ο Θεός Γιατί το κάνω αυτό Έχω δικαίωμα να λέω ότι κάθε δική μου γνώμη στο παιδί σε αυτόν που εξομολογώ, σε αυτόν με τον οποίο μιλάω, σε αυτόν με τον οποίο συζητάω, στην οικογένειά μου, ό,τι λέω εγώ, ο πατέρα, η μητέρα, ο καθηγητή, εγώ λέω και για τον εαυτό μου, ακόμα και ο παπά, είναι όλα του Θεού. Τι θα πει είναι του Θεού. Ότι πιάνω μια εντολή και την αντιγράφω έτσι τυπικά, χωρί να. εννοείται ότι στην παλαιά διαθήκη έλεγε α πούμε ούμιχευση, ούμπορνευση, όλα αυτά. Και ο κύριο τότε γιατί ανέρεσε την ίδια την εντολή του Θεού. Όχι ότι δεν είπε ότι είναι αμαρτία Είπε ότι είναι αμαρτία Αλλά ο τρόπος που προσέγγισε Αμαρτωλούς ανθρώπους Ήταν τελείως διαφορετικός Από αυτόν που προσεγγίζω εγώ Και βάζω μάλιστα και την επιγραφή στο μετωπό μου, Ότι είμαι του Θεού άνθρωπος Και τι κάνει ο άλλος Μου δίνει μια κλωτσιά και μένα Και δίνει μια κλωτσιά και στο Θεό εξαιτία μου Γιατί λέει παράτα με και εσύ κι αν ο Χριστός λέει αυτά που λες εσύ, να με περατήσει κι αυτό ήσυχο. Αυτό μου είπε το παιδί στο σχολείο, αλλά μετά συμπλήρωσε που ο Χριστός μου λέει «Δεν φταίει τίποτα, είναι ο καλύτερος του κόσμου». Κουβέντες πρώτης λυκείου. Και το είπα στο τέλος τα παιδιά. Λέω «Παιδιά, αν ήξερα ότι σε αυτό το μάθημα θα μου λέγατε τέτοια πράγματα» Που εγώ σήμερα σου μίλησα πολύ, αλλά στην τάξη λέω αλήθεια, μίλησα πέντε λεπτά στο τέλο, ενώ όλη την υπόλοιπη ώρα μίλαγαν τα παιδιά ένα-ένα, σίκοναν χέρι και ξαφνικά φύτρωναν χέρια. Και του έλεγαν περίμενε, πρώτα εσύ, μετά εσύ και μετά θα μιλήσει με τη σειρά, παιδιά. Έλα και εσύ που δεν είπε τίποτα, και λέγανε και μαθητέ που δεν είχαν όρεξη να πούνε, ξυπνάγανε μέσα του, αναμνήσεις που τα είχαν όλα αυτά μέσα του. Δεν ξεχνούνται αυτά εύκολα. αυτά εύκολα. Το καταλαβαίνει. Τα... Και του είπα, παιδιά ήξερα ότι θα... θα λέγατε τόσο σπουδαία πράγματα. Θα τα έγραφα σε ένα καστοφονάκι, θα το έλεγα δηλαδή με μπροστά σα, και θα τα κρατούσα και αν με ρωτούσε κάποιο από το Υπουργείο, από το Συμβούλιο, από το Σχολείο, Συμφωνείς με αυτά που λένε τα παιδιά, θα έλεγα Συμφωνώ και τα υπογράφω. Και διαφωνώ με αυτά που πέρασαν τα παιδιά. Δεν εγκρίνω τίποτα από αυτά που ε, ταλαιπωρήθηκαν τα παιδιά. Δεν συμφωνώ δηλαδή με την ταλαιπωρία του. Είμαι μαζί του. Είμαι μαζί του. Όχι για να υποστηρίξω τα παιδιά. Ε, και να τους κάνω με τον καλό διπλωματικά Μα αυτή είναι η αλήθεια Αυτή είναι η αλήθεια Δεν έχουν δίκιο τα παιδιά εδώ πέρα Παιδιά λέω δηλαδή τώρα ε, Δεν αγαπάτε δηλαδή Λέω τώρα το Θεό Και φταίω και εγώ πολύ Λέει όχι όχι Τώρα λέει, όσο περνάνε τα χρόνια καταλαβαίνουμε μερικά πράγματα Και ένας μάλιστα είπε τώρα η δικιά μου πίστη Έγινε λέει ισχυρότερη Μετά από αυτό που πέρασα παλιά Κλονίστηκα λέει τότε, πήγα να τα χάσω όλα, αλλά τώρα πάτησα στα πόδια μου και προσπάθησα να αγαπήσω το Θεό χωρί τα παράσιτα που μπαίνανε στη μέση. Του λέω αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, ξαναπέστο. Το παιδί τη που το είπε μου κάνει εντύπωση. Στάθηκε στα πόδια του. Λέω παιδιά συγχωρέστε και εμένα, λέω, που μα εσά δεν σα ξέρουμε ακόμα. Ε, νιώθω άσχημα ότι ντρέπομαι για αυτό που μου είπατε, δηλαδή σκέφτομαι πόσα πόσο λάθη μπορεί να κάνω. Άθελα, μου. Πάντω, λέω: Αν κάνω κάποιο λάθο, που σίγουρα σαν άνθρωπο θα κάνω και έχω κάνει, να ξέρετε ότι είναι δικό μου, ε? δεν είναι του Χριστού. Προσπεράστε με και πάτε στον Χριστό. Αγαπήστε τον Χριστό. Και αφήστε εμένα. Και αφήστε του ανθρώπου. Και αν μπορείτε, λέω και κάτι άλλο να κάνετε, παιδιά, πολύ σημαντικό. Αν μπορείτε να το κάνετε αυτό, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Μου είπαν, α πούμε, λέω παράπονα για του γονεί σα, για του καθηγητέ σα, για ιερεί, για θεολόγου, για, για δασκάλου. Είπατε παράπονα που θυμάστε σας πλήγωσαν πολύ Σας καταπίεσαν πολύ Σας έκαναν να, να χάσετε το δρόμο σας για κάποια στάδια στη ζωή σας Αν μπορείτε λέω συγχωρέστε τους Συγχωρέστε μας μπορείτε Γιατί λέω όπως ο Χριστός ήταν πολύ ελεύθερος Πολύ άνετος, πολύ φιλικός με τους αμαρτωλούς Ποτέ δεν του καταπίεσε, ποτέ δεν τους μάλωσε ποτέ, μα και αυτό που λες εσύ που είπε πορεύω και μη κέτια μάρτανε, μα αυτό δεν είναι μάλωμα αυτό δεν είναι μάλωμα δείξε πρώτα εσύ όλη αυτή την ευσπλαχνία του Χριστού την απέραντη καλοσύνη του κάνε την αμαρτωλή γυναίκα μπροστά σου να κλάψει όπως έκανε ο Χριστός να κλάψουνε μπροστά του από συγκίνηση με και και ζεστασιάς και στοργής που αισθάνθηκαν και μετά πες και εσύ πορεύω και μη μάρτανε είναι αυτό το θέμα. Ο άλλος καταλαβαίνει μόνο του και σταματάει τις αμαρτίες. όταν του δώσεις ελευθερία, σεβασμό, αγάπη, έμπνευση, ασκητικό ήθος δικό σου, δικό σου, Συνίστευε μέρα νύχτα να γίνεις, να γίνεις άσαρκος και άσαρκη και το παιδί σου να του κάνεις μπριζόλες. άμα δεν θέλει. Μιλάμε τώρα για μια ηλικία που από εκεί και πέρα το παιδί μπορεί να διαλέγει, αυτό εννοώ, δεν εννοώ το παιδάκι που είναι μικρό, δημοτικό και μπορεί να κάνει υπακοή χωρίς να ξέρει καλά-καλά βέβαια και τι κάνει, αλλά όταν το παιδί καταλαβαίνει και θέλει να επιλέξει, άστο να επιλέξει. Δηλαδή είναι θέμα οικογενειακό, επειδή λέει είμαστε όλοι οικογένεια πρέπει να πηγαίνουμε και συγγνώμη είναι και θέμα απόψεως έτσι. Αν εσύ έχει αυτή την τοποθέτηση, θε να κάνει, κάντε Αλλά Όλα τα παιδιά που μου μίλησαν στο σχολείο, που δεν εξομολογούνται σε μένα, αυτό να πω κιόλα, δεν, ε, δεν εξομολογούνται σε μένα, εξομολογούνται σε πνευματικού από ό,τι ήξερα και μου είπαν ε, πολύ αυστηρού, πολύ καλού, πολύ ακριβείς, πολύ συνεπεί σε αυτά που διδάσκουν οι κανόνε, οι πατέρε, όλα αυτά τα τηρούν. Και εγώ προσπαθώ να τα τηρώ. Δεν είπα ότι δεν τα τηρώ, αλλά σου εξηγώ, δεν μιλάμε για. Αυτά τα παιδιά λοιπόν από αυτή την αγωγή έβγαζαν μια απίστευτη αντίδραση, κόντρα, επαναστατικότητα, άμυνα και φυσικά δεν πήγαιναν πλέον να εξομολογηθούν και δεν ήθελαν να έχουν σχέση με το πνευματικό τους και δεν ήθελαν πολλά πολλά με αυτά ή ήθελαν να κρύβουν πράγματα ή... Αυτή δεν είναι η χριστιανική πραγματα αυτη είναι ταλαιπωρία λεπορία πλεον Λοιπόν, είπα στα παιδιά, αν μπορείτε παιδιά, ε, ο Χριστός αυτός, ο ίδιος ο καλός, ο ταπεινός, ο, ο φιλικός, ο προσιτός, είπε και αυτό το πράγμα, συγχωρέστε. Και τώρα σας παρακαλώ, λέω εσείς, να συγχωρέσετε τους γονείς σας. Να συγχωρέσετε εσείς που είστε μικροί, εμάς τους μεγάλους. Δεν είναι κακό και δεν είναι και ατέριαστο, ταιριάζει πάρα πολύ, Α πούμε το ζητάει ο Θεός, μπορείτε να μας συγχωρέσετε. Έχετε δίκιο, λε, όσα λέτε. Εγώ, αν είναι έτσι όπω μου τα είπατε, αυτά λέω, έχετε δίκιο. Μπορείτε να μα συγχωρέσετε. Μπορείτε να μα αγαπάτε. Και μου λέει ένα, συγγνώμη, αυτά που μα είπα, λέει τώρα και ακούσαμε και είπε και είπαμε, μπορεί να τα πει στου γονεί μα. Με εμά, μας, λέγε, τι τα συζητάτε. Εμεί τι φταίμε, λέει, και τα συζητάτε μαζί μα. Αφού οι γονεί μα είναι που μα κάνουν όλα αυτά τα βασανιστήρια και οι μεγαλύτεροι γενικά. Εσείς μου λέει, οι ιερεί, οι καθηγητέ, οι θεολόγοι, οι κα Μη, μη, μη με πυροβολάς του λέω Έχεις δίκιο Μα λέει δες πυροβολό λες Προσωπικά Εγώ λέω θέλω να τα βρούμε Λέω θέλεις να τα βρούμε Ζητώ συγγνώμη Μπορείς να με συγχωρέσεις Και τι θα συνεχίσουμε λέει αυτή η κατάσταση ε, Και θα συνεχίσουμε με την ίδια Όχι του λέω να συνεχίσεις Συγχώρεσέ με Αγάπαμε Και μην έχει σχέση μαζί και με του γονεί σα, όταν μεγαλώσετε, α πούμε και είστε ανεξάρτητοι, Μπορεί να κάνετε τη δική σα ζωή, να μην συνεχίσετε να είστε μαζί του αν δεν συμφωνείτε με το πνεύμα του, με το κλίμα του, αλλά αυτό δεν σημαίνει θα του μισήσετε κιόλα. Είμαι έναν άνθρωπο, οποιοδήποτε. Δεν μπορεί να είσαι φίλο του, να βλέπει κάθε μέρα μαζί του, να του μιλά και να κάνει παρέα. Άμα σου έχει κάνει όλα αυτά τα βασανιστήρια, εντάξει, απομακρύνσου. Αλλά η ψυχή σου να τον αγαπά. Να τον συγχωρεί. Συγχωρέστε του γονεί σα. Συγχωρέστε τους καθηγητές σας Συγχωρέστε όσους σα πλήγωσαν. Συγχωρέστε του. Έχει δίκιο σε όσα λε. Στο δίνω το δίκιο. Σαν το θέλει να το Στο δίνω, όχι έχει... χαριστικά. Το, το, το δικαιούσε, το αξίζει. Έχεις δίκιο. Αλλά άμα ηρεμήσει μετά από αυτό το δίκιο που σου δίνω και περάσει μέρες, ώρες, μήνες δεν ξέρω πόσο θέλει να το, το καταλάβει αυτό. Τι Έχει δίκιο. Και το δίκιο στο δίνει ο Θεό Κάνε και την επόμενη κίνηση και βγάλε αγάπη από μέσα σου για αυτούς Γιατί άμα σου μείνει μόνο αυτή η πίκρα ε, Θα μείνει έτσι μια, ένα μίσος, μια αντιπάθεια Και δεν βγαίνει πουθενά, δεν βγάζει πουθενά Συγχώρεσαι Και με κοιτούσαν και μου λέγανε Εντάξει λέμε εσύ το συγχωρούμε Λέει, αλλά, τα, εμένα, τώρα, τα έλεγα στα παιδιά πρώτης λυγίου να συγχωρέσουν τους γονεί του Και μου λένε το συγχωρούμε, να το συγχωρείτε και να πάτε στο σπίτι να του πείτε ότι τους αγαπάτε α, δεν μπορούμε να το πούμε λέει κι αυτό λέει, δεν τους αγαπάτε, θα ε, τους αγαπάμε λέει και δεν μπορείτε να του πείτε ότι αγαπάμε όχι λέει θα τους το δείξουμε με τον τρόπο μας ένας πετάχτηκε λέει, εγώ το λέω λέει καμία φορά ότι του αγαπάω πότε λέω ότι είπε τελευταία φορά το είπα λέει τελευταία φορά σήμερα το πρόστιμο μου που μετήμαζε να πάω στο σχολείο και της είπα μαμά αγαπάω. μπράβο και του λέει ένα πρωί προέ αυτό θυμηθηκες να πεις Λέει ναι λέει θυμήθηκα αυτό σε πειράζει γιατί σκέφτηκα λέει ότι πως κάνει αυτή για μένα Και εκεί την ώρα το σκέφτηκα και τη στώπα Λέω και στον πατέρα σου λες αγαπάω Α όχι λες αυτό δεν λέω τέτοια Λέω γιατί δεν λες στον πατέρα σου ότι τον αγαπάς Ε αυτός λέει είναι άντρα. Και Ε δεν του λέω τέτοια λέει του πατέρα μου Παλιά του έλεγα λέει που μου ένα μικρός Αλλά έχω πολλά χρόνια να του πολύ σ' αγαπάω του λέω και αυτός όμως καμιά φορά θέλει να τα ακούσει ίσως ε, Όταν του λέω ο αγαπάω Μου λέει ο πατέρας μου λέει Αντε λέγε πως θα θέλεις τώρα Θες να αγοράσεις τίποτα <Εχ> Έχει συνδυάσει μου λέει το αγαπάω με λεφτά Ότι θέλω Ε μου του λέω μα και εσύ όταν το λες μόνο για λεφτά Όχι εγώ τους αγαπάω όλους Λοιπόν αγάπα τους όλους αγάπα τον Χριστό πάνω από όλα και πάνω από όλου, γιατί οι άλλοι σε απογοητεύουν. Κι εγώ δεν σε έχω απογοητεύσει. Παίρνει τηλέφωνο να μου μιλήσει και δεν με βρίσκεσαι, α πούμε. Μια... Και μου το είπε μια κυρία, λέει: Αν δεν το σηκώσει και αυτή τη φορά, καταλάβω ότι αυτά που λες είναι μόνο λόγια τη. Δεν το σήκωσα πάλι. Δεν μπορούσα. Δεν, δεν μπορώ. Δεν προλαβαίνω. Δεν επαρκώ και δεν είμαι κατάλληλο να βοηθήσω έτσι ατομικά. Έναν, έναν, ένα, ένα Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που ζητούν βοήθεια. Αλλά δεν με πήραξε αυτή η απογοήτευση που θα αισθανθεί από μένα. Γιατί σήμερα τόση ώρα αυτό σου λέω. Άσε του ανθρώπου. Δηλαδή, μην κολλά και ζητά από ανθρώπου αυτό που ο Θεό έχει να σου δώσει. Πάρτα από το Θεό, αφού υπάρχει η πηγή. Τι ζητά το ριάκι. Αφού υπάρχει ο ωκεανός Τι ζητά την κουταλίτσα, το νερό που θα σου δώσω εγώ να ξεδιψάσει. Πήγαινε στο γάργαρο νερό να πει που τρέχει συνέχεια. Άσε με εμένα. Άσε του ανθρώπου. Άγγιξε το Θεό. Και μετά θα δει ότι θα πλησιάσει αλλιώ και του ανθρώπου και το παιδί σου και τη μάνα σου και, τη... και το συνεργάτη στη δουλειά σου και τον άντρα σου και τη γυναίκα σου και κάπως αλλιώ θα γίνουν τα πράγματα λοιπόν Βασίλη εγώ δεν τρέπομαι σε ευχαριστώ και σε αγαπώ για ε, τη βοήθειά σου για τη συμπαράστασή σου και εσύ ωραία ευχαριστώ πολύ και εσύ το ξέρω η αγάπη είναι αμοιβαία είναι μια λέξη που ο την έλεγε σε εμάς ότι ε, σας αγαπώ σας φιλώ αυτό θα πει φιλώ. Σίμων Ιωνα φιλής με Σύμωνα, Πέτρο με αγαπάς Ρωτάω χριστός ξεκάθαρα Γιατί δεν του πει ο Απόστολος Πέτρος με Έλα τώρα τι είναι αυτές μεταξύ ανδρώνας μου με. Δεν λέμε τέτοια Αυτά είναι ρομαντισμοί και Σίμων Ιωνα Αγαπάς με Πλοίον τον με Η αγάπη μας λείπει Αν βρούμε την αγάπη Θα πέσουν οι άμυνες Αν βρούμε την αγάπη ούτε θα καταπιέζουμε Ούτε θα καταπιεζόμαστε. Ε τώρα εγώ πιέζομαι λίγο από τον χρόνο βέβαια Αλλά ξέρω ότι και αυτό με αγαπάει Γιατί με οδηγεί κοντά στον Χριστό Όσο περνά ο καιρός Πλησιάζουμε την ώρα που θα πάμε κοντά στο Χριστό Αλλά και τώρα τον αγαπάμε Και τώρα τον ζούμε Και καλή συνέχεια 41 18 και 41 18 Είναι το τηλέφωνο της εκπομπής Αν θες κάτι να πεις Υπάρχει και ένα email του αθέατα.περάσματα, Οι εκπομπέ αυτέ υπάρχουν και στο διαδίκτυο. Έχει τρόπο, πιστεύω, να μπει και να ψάξει με το όνομα τη εκπομπή και θα βρει άκρη. Υπάρχουν όλε αυτέ οι εκπομπέ. Μπορεί να τι ακούσει επανάληψη σε κάποια ώρα που θες εσύ. Αλλά και στο σταθμό τη Περαϊκή Εκκλησίας αναμεταδίδονται και επαναλαμβάνονται το βράδυ. Θα ρωτήσετε, να σα πούνε στο σταθμό. Καλή εβδομάδα. Μην αντιδρά. Σ' αγαπάμε ό,τι να κάνει. Αλλά πιο πολύ θα σε αγαπώ Αν πας σε εκκλησία γιατί θα σε συναντήσω Αυτό, δηλαδή θα σε βλέπω και λίγο Αλλά και αν δεν έρθεις Εντάξει, τι θες να σε μισήσω Δεν μπορώ Καλή δύναμη, καλή εβδομάδα Καλή αντάμωση ξανά Την επόμενη ε, εκπομπή Καίρετε